Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας από το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφο Ισυχαστής και Σπηλαιώτης» στην μικρά Αγία Άννα, του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθέητου. Ο γέρον αννα του γεροντος εφρέμ του φιλοθεητου ο γερον Εφρέμ μας διηγείται για την ζωή της αδελφότητος την ευλογημένη εκείνη εποχή. Στον κόσμο οι διάκονοι έχουν δόξες. Ανεβαίνουν πάνω στον άμβονα, διαβάζουν το Ευαγγέλιο και ο κόσμος τους τιμά και τους επαινεί. Άρξε λοιπόν ο διάβολος να φέρνει τέτοιες φαντασίες και επιθυμίες μέσα μου μετά την χειροτονία μου σε διάκονο. Εγώ ξαφνιάστηκα. Λέω στά σου». Τέτοια πράγματα Πρώτη φορά μου έρχονται. Μόλις βλέπω πάλι ότι επέμεναν οι λογισμοί με τις φαντασίες, τρέχω στον πατέρα μου. Γέροντα, οι λογισμοί μου λένε αυτό και αυτό. Μου φαντάζει ο διάβολος δαιμονικά, άμβονες και κόσμο και με τραβάει μία έλξις προς τα εκεί. Καλά παιδί μου, μήπως είχε τέτοιου λογισμούς Προτού να χειροτονηθείς και δεν μου τους είπες. Γέροντά μου και πατέρα μου δεν είχα ποτέ τέτοιους λογισμούς. Για πρώτη φορά μου ήρθαν. Ε, καμιά υπερηφάνεια σκίνωσε μέσα σου και ήθελε ο Θεός να σε διορθώσει. Από υπερηφάνεια και εγωισμό γεμάτος είμαι. Μην ανησυχείς όμως γέροντα. Θα τον τακτοποιήσω. Και τι θα κάνεις. Μη φοβάσαι γέροντα. Θα τον βάλω στη θέση του τώρα. Τι θα κάνει τώρα, σκέφτηκε ο γέροντας, αυτός ο μικρός. Βάζω μετάνια, παίρνω την ευχή του γέροντος, πάω στο κελί μου, παίρνω το ξύλο, το βάζω κάτω από το ζωστικό, μπαίνω μέσα στην εκκλησία και στέκομαι μπροστά στην ωραία πύλη. «Έλα εδώ», λέω στον εαυτό μου, και μόλις είπα άρχισα να τρέμω ολόκληρο. του λέω. «Όταν έγινες μοναχός, εδώ μπροστά που γονάτισες, τι είπες στον Θεό? Φαπ! Φαπ! Ξύλο! Και να πηδάω και να μου λέει ο λογισμός. «Όχι! Όχι! Όχι! Τίποτε! Κάτσε εδώ! Μην ανησυχείς! Φεύγω!» Και ούτε ξαναπολεμήθηκα κι ούτε ξαναενοχλήθηκα από αυτόν τον διάβολο. Αν τον άφερνα τον λογισμό και δεν τον ξερίζωνα, θα βασανιζόμουν. Έτσι, από προσωπική εμπειρία είδα ότι η καταπολέμηση ενός κακού ή ενός πάθους από την αρχή της εμφαρήσεώς του λυτρώνει μια για πάντα τον άνθρωπο. Αλλά στην αρχή θέλει λίγο κόπο. Και ανάλογα με το πώς θα αντικρούσουμε τον λογισμό θα έχουμε και την απαλλαγή ή την αιχμαλωσία μας στα πάθη. Μια φορά που ως διάκονος λειτουργούσα μου λέει ο γέροντας Κουτσικό τον είδες αυτόν που ήταν κοντά σου. Ποιον γέροντα όταν εθιμίαζες έξω σε ακολουθούσε ένας άγγελος με μία λαμπάδα. Προχωρούσε αυτός «Και εσύ εθυμίαζες, δεν τον έβλεπες». Ο γέροντας έβλεπε, αλλά εγώ πού να δω. Άλλη φορά πάλι που λειτουργούσαμε ο Παπαχαράλαμπος ο και εγώ ως διάκονος, κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο γέροντας μπήκε μέσα στο ιερόβήμα. Και μετά που τελειώσαμε τη Θεία Λειτουργία, με ακατανόητα λόγια μας είπε, Συμμετείχα κι εγώ σ' αυτό το οποίο κάνατε εκεί μέσα. Τι γέροντα? Να, αυτό που ιερουργείται. Εκεί μέσα είσαστε άγγελοι και όχι κοινοί άνθρωποι. Και μόλις μπήκα και εγώ μέσα με πήρε και μένα αυτή η χάρη. Ο γέροντας αγαπούσε πολύ να μεταλαμβάνει συχνά. Για όσους δεν γνωρίζουν η συχνή Θεία ήταν ακόμα και τότε ένα ακανθώδες θέμα στην Αθονική Πολιτεία. Η γενική πρακτική στο Άγιο Όρος ήταν να κοινωνούν οι πατέρες κάθε 40 μέρες στο πολύ και μάλιστα ύστερα από αυστηρή πενθήμερη νηστεία. Ο Γέροντας τότε ήταν από τους λίγους εκείνους Αγιορείτες οι οποίοι υπεστήριζαν την συχνή Κοινωνία. Κανονικά η στάσει του θα είχε ξεσηκώσει θύελες εναντίον του. Επειδή όμως είχε πλέον ακουστεί σ' όλο το αγιονόρος, Όρος η ζωή του ήταν μια διαρκής αυστηρή νηστεία και αγρυπνία, γι' αυτό και δεν σημειώθηκε καμία σοβαρή αντίδραση. Ο Γέροντας είχε και μια χαριτωμένη ιδιόρυθμη επιθυμία. Ήθελε να αισθάνεται και σωματικά Πλούσια την Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό και έλεγε στον Παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Παπά, θέλω να μου δίνεις το ένα τέταρτο του Αγίου Άρτου. Εδώ να σημειώσουμε πως τα πρόσφορα στο άγιο Όρος είναι πολύ μικρά που μερικές φορές χωρούν στην παλάμη ενός παιδιού. Και ο Παπά Εφραίμ κοινωνούσε τον Γέροντα δίδοντάς του το ένα τέταρτο το του Αγίου Άρτου. Ο δε γέροντας έλεγε ευχαριστημένος. Ο παπάς με όλη την ψυχή το δίνει το τέταρτο. Μα τι να σου δώσω γέροντα, μπροστά σε αυτό το οποίο μου έδωσες, μόνο το τέταρτο, ολόκληρο να το πάρεις. Αυτή είναι η χαρά μας. Παρόλο που μας δίδασκε ότι κάθε μερίδα της θεία Κοινωνίας είναι ολόκληρο το σώμα του Χριστού και επομένως είτε λίγο είναι είτε πολύ δεν έχει διαφορά εντούτοις από την πολλή του ευλάβεια ήθελε να νιώθει και σωματικά την Θεία Κοινωνία και ερχόταν ο Γέροντας με μεγάλη λαχτάρα να πάρει τον Χριστό μέσα του. Αλλά και εμείς ως ιερείς του το δίδαμε με όση περισσότερη ευλάβεια, σεβασμό και αφοσίωση είχαμε. Ο γέροντας είχε πολλή ευλάβεια στους ιερείς και στους επισκόπους που φιλούσε όχι μόνο τα χέρια τους, αλλά και τα πόδια τους. Αφού και του παπά Εφραίμ του φιλούσε τα χέρια. Και μενα που ήμουν υποτακτικός του, όταν διάβαζε τον Απόστολο και έπαιρνε αντίδωρο, μετά ήθελα να μου φιλήσει το χέρι. Και εγώ από σεβασμό το τραβούσα. «Έλα εδώ κούτσικο, φέρ το χεράκι να το φιλήσω». Μα, έτσι έκανε μέσα στην εκκλησία, σαν μικρό παιδί. Τι πολύ πολύ απλός που ήταν. Είχε τόση εφροσύνη και τόση αγάπη και τόση χάρη από τον Θεό που εσωτερικά όλο πετούσε. Όπως είδαμε, ο Παπαχαράλαμπος ήρθε κοντά μας στην μέση ηλικία. Όταν ζούσε στον κόσμο, για αρκετά χρόνια ήταν και ο αρχηγός της οικογένειας του. Αυτός δούλευε για να καλύψει τις ανάγκε τους, αυτός προστάτευε την οικογένειά του, αυτός σπούδασε τα αδέλφια του και κατά συνέπεια είχε αποκτήσει μία τάση να σκέπτεται για τα πάντα και να φροντίζει αυτοβούλος. Μάλιστα επειδή καταπιανόταν με ένα σωρό μερεμέτια, απέκτησε και μεγάλη πύρα στις έτσι εξαιτία όλων αυτών, στην αρχή, πριν καταλάβει το νόημα της μοναχικής ζωής, ο πατήρ Χαράλαμπος είχε ίδιον θέλημα, αλλά ο γέροντας του το έκοψε και έτσι δεν άρχισε να τριγήσει πλουσιοπάροχα τους γλυκείς καρπούς της υπακοής. Μας διηγήθηκε ο ίδιος τα ακόλουθα χαριτωμένα περιστατικά. Όταν φτιάχναμε το μπαλκόνι στο κελί του Ευαγγελισμού στη Νέα Σκήτη, είπα στον γέροντα χρειάζονται τόσα ξύλα και πρέπει να πάω να τα πάρω από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου. Μου λέει ο γέροντας «Όχι, θα πάει ο πατήρ Εφρέμ». «Μα γέροντα, απαντώ, πατήρ Χαράλαμπος, αυτός δεν καταλαβαίνει από ξύλα». «Όχι», ξαναλέει ο γέροντας, είπα «αυτός θα πάει και αυτός θα πάρει τα ξύλα». Προσπάθησα να εξηγήσω αλλά αντί συζητήσεως έφαγα ένα σωρό κατσάδες και με διώξε. Έφυγα με κατεβασμένο το κεφάλι, αλλά δεν το έβαλα κάτω. Είπα μέσα μου, καλά, καλά, ευχαριστώ για τις κατσάδες, αλλά αύριο που θα πετάξεις ένα σωρό λεφτά, τότε τα ξαναλέμε. Πάει λοιπόν ο πατήρ Εφραίμ και παίρνει ξύλα χονδρά και δίδει και 1500 δραχμές, την εποχή εκείνη για κάτι κολόνες δωδεκάρες χοντρέ και έξι μέτρα μακριές ενώ χρειάζονται λεπτά ξύλα τα οποία κόστιζαν μόνο 300 δραχμές. Μόλις εγώ τα είδα πηγαίνω στο κελί του γέροντος. «Τι ξύλα είναι αυτά οι γέροντα» άρχισα να του λέω. «Τι χρειάζονται αυτά τα τόσο χοντρά ξύλα» «Μη μιλάς» λέει ο γέροντας. «Καλά είναι». «Αντί να λεπτές κολόνες» Θα βάλεις χοντρές. Έτσι βάλαμε τις κολόνες με τη σειρά βάλαμε και τα άλλα χοντρά ξύλα από πάνω και κάναμε το μπαλκόνι. Το βράδυ όταν πήγα στο κελί μου άρχισαν οι λογισμοί. Να! Ο γέροντας έστειλε σένα. Θα γινόταν λεπτό, όμορφο μπαλκόνι και μόνο με 300 δραχμές και τώρα χάθηκαν 1500 δραχμές. Πηγαίνω στο γέροντα. Γέροντα, οι λογισμοί μου λέγουν ότι αν πήγαινα εγώ θα παίρναμε τα ξύλα 300 δραχμές και θα ήταν το μπαλκόνι πιο όμορφο. Ενώ τώρα έστειλε στον πατέρα Εφραίμ και δώσαμε 1500 δραχμές και έγινε και χοντροκομμένο. Τότε ο γέροντας μου δίνει μια μπαταριά και μου λέει βρε μένε. Εσύ θα γίνεις γέροντας να διατάξεις εμένα. Τα λεπτά, τι σε μέλη εσένα θα τα κάνω εγώ. Θα τα πετάξω στη θάλασσα. Εσένα λογαριασμό θα σου δώσω. Δεν ήξερε ο Θεός να κάνει εσένα γέροντα και εμένα υποτακτικό. Ευλόγησον γέροντα. Άρχισα να λέω και έφυγα. Επάνω σε εκείνο το μπαλκόνι. Μετά ένα χρόνο κάναμε την εκκλησία. Άρα, ό,τι πήρε ο πατήρ Εφραίμ τότε, δηλαδή τα χοντρά ξύλα, ήταν ό,τι χρειαζόταν. Μάλιστα τέριαξαν τόσο καλά σαν να τα είχαμε κάνει ειδική παραγγελία. Τότε μου είπε ο γέροντας, που κάναμε χοντρέ τις κολόνες και ήταν απαραίτητον. ίδες που κάναμε καλά και βάλαμε χοντρέ κολόνες. Αν βάζαμε λεπτές κολόνε. Δεν θα μπορούσαμε τώρα να κάνουμε την Εκκλησία. Είδες πώς τα φέρνει ο Θεός βολικά. Από τότε η πίστης του Παπαχαράλαμπου στην αδιάκριτη υπακοή έγινε αδιάσυστη μέσα του. Κάποτε πάλι όταν κτίζαμε την Ιερά Πρόθεση λέω αυτά τα διηγείται ο Παπαχαράλαμπος. Γέροντα θα τα φέρω έτσι και έτσι τα σίδηρα για να έρθουν στη θέση τους. Όχι, απαντά ο γέροντας, αλλιώς θα γίνει. Έτσι θα κάνεις. Μα γέροντα, δεν μπορώ να τα φέρω έτσι που λέτε. Τότε με επέπληξε ο γέροντας. Ευλόγησον, ευλόγησον. Έπεσα στα πόδια του και ζητούσα συγγνώμη. Ναι γέροντα, έτσι θα τα κάνω. Όπως λες, εγώ με το σχέδιο και τον διαβήτη πάνω στο διαβήτη θα βάλω το ξύλο και θα έρθει στη θέση του όχι λέει ο Γέροντα. θα πιάσεις από εκεί και μόνο του θα έρθει επάνω έπιασα έτσι που είπε ο γέροντα, και ήρθε τόσο καλά όπως ακριβώς του είπε σαν να ήταν με τον διαβήτη αυτά έπαθα μερικές φορές και έπειτα έβαλα μυαλό Α! Έτσι είναι, ό,τι πει ο γέροντας. Τίποτε δεν σκεπτόμουν. Κάνε αυτό, μου έλεγε, να είναι ευλογημένο. Πήγαινε εκεί, να είναι ευλογημένο. Έκτοτε πήρα πολύ χάρη. Πλημμύρισα από χάρη, κάνοντας υπακοή. Και συνεχίζει ο παπαχαράλαμπος. Μια άλλη φορά ήμουν λίγο μελαγχολικός. Κάτι με ρώτησε Γέροντα και εγώ δεν έδωσα πολύ σημασία και ξαφνικά μου λέει. Γιατί σκανδαλίστηκε, Δεν σκανδαλίστηκα, Γέροντα. Μα πώ δεν σκανδαλίστηκε, Αφού σου είπα έτσι και μου απάντησε αυτό. Όχι, δεν σκανδαλίστηκα. Δεν ξέρω τίποτε. Εσύ τώρα έχει θυμό και σκανδαλίστηκε. Εγώ σκανδαλισμό δεν ξέρω μου απάντησε ο γέροντα. δεν έδωσα σημασία είχα όμως μια στεναχώρια και δεν ήξερα από τι ήταν ώστε εγώ σκανδαλιστήκα ε? και μου δίνει μια φάπα φύγε τώρα μου λέει και δεν έχει να λειτουργήσει. καλά ευλόγησον δώσ μου γέροντα την ευχή σου να πάω να λειτουργήσω δεν σου δίδω ευχή φύγε ε Πώς να πάω για λειτουργία αφού σας σκανδάλισσα και δεν μου δείτε την ευχή σας. Πώς θα κάνω λειτουργία. Ευλόγησον. Δώσ' μου την ευχή σου. Τίποτα. Φεύγα. Τι κάθεσαι εδώ. Τι να κάνω γέροντα. Να φύγεις. Πού να πάω. Να πά στο κελί σου. Ε. Δώσ' μου την ευχή σου αφού σου ζητάω συγχώρηση. Δεν σε συγχωρώ. Λέει ο γέροντας. Ε. «Αφού δεν με συγχωράς, εδώ θα πεθάνω. Δεν πάω πουθενά. Να φύγεις από εδώ». Θα πέρασε περίπου μισή ώρα, περιμένοντας και του λέω, «Γέροντα, αν θέλεις να πεθάνω, θα πεθάνω. Να φύγω όμως δεν μπορώ. Δώσ' μου την ευχή σου». Και έβαλα τα κλάματα. Και τότε μου είπε, Έλα «Έλαδο, αυτό είναι. Να μην πας πουθενά» δίχως την ευχή μου να μην γίνει καμιά επιθυμία σου δίχως την ευχή μου αυτό είναι καλογερική έλα τώρα να σε συγχωρήσω να σου δώσω και την ευχή μου και ύστερα με σταύρωσε στο κεφάλι και συνεχίζει ο Παπαχαράλαμπος θυμάμαι όταν ήμασταν στη Νέα Σκήτη λαχταρούσα πότε να έρθει Κυριακή ή εορτή όπως ακριβώς λαχταρούσα όταν ήμουν μικρό παιδάκι πότε θα έρθει το Πάσχα. Και τούτο διότι κάθε Κυριακή ή εορτή ησυχάζαμε στα κελιά μας 7 έως 8 ώρες. Δεν μιλούσαμε παρά μόνο ο καθένας στο κελί του προσευχόταν. Και αισθανόμουν τόσο πολύ παρηγοριά κατά την προσευχή αυτή. Μία Κυριακή λοιπόν Ήρθε από την Κωνσταμονή του ένας μοναχός, ο πατήρ Ευθύμιος και μου λέει ο γέροντας «Θα πας τον πατέρα ευθύμιο στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου για να προσκυνήσει τα Άγια λύψανα και να τον φέρεις πάλι». Εγώ τότε μέσα μου είπα «Πάει, θα χάσω την Κυριακή τώρα». Δεν είπα τίποτε βέβαια, αλλά ο γέροντας το κατάλαβε και μου λέει στεναχωρήθηκες που σου είπα να πας τον ξένο μοναχό στην Αγίου Παύλου. Ναι γέροντα, λίγο, απαντο. Πήγαινε και θα δεις. Πήγαινε και θα δεις. Πήγαμε λοιπόν στη Μονή και μας λέγουν οι πατέρες ότι το απόγευμα θα βγάλουν τα Άγια Λείψανα για προσκύνημα. Τώρα τι να κάνουμε, περιμέναμε. Ο ξένος μοναχός πήγε και κοιμήθηκε. Εγώ πήγα στην εκκλησία μόλις κάθισα κάτω μια προσευχή που μου εδόθη δεν μπορούσα να κουνηθώ από τη θέση μου η καρδιά μου πυρπολήθηκε και ο νους μου μέσα στην καρδιά έλεγε την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με δάκρυα πλημμύρα ούτε στο κελί μου δεν είχα τέτοια προσευχή έμεινα έτσι προσευχόμενος τέσσερις ώρες. Όταν επιστρέψαμε, με ρώτησε ο γέροντας. Έπαθες καμιά ζημιά? Όχι γέροντα, δεν έπαθε τίποτε. Απεναντίας κέρδισα, βρήκα προσευχή. Κάποτε, πέρασε από τα καλύβια τους ένας αρχάριος μοναχός και είπε «Ήλθε εδώ στη Σκήτη ένας πνευματικός θεοφόρος, λόγιος και φοβερός διδάσκαλος. Η καρδιά του Παπαχαράλα μου, που πάντοτε έκλεινε προς το αγαθό και διψούσε να μαθαίνει γι' αυτό, πυρπολήθηκε. Θέλησε να πάει να τον ακούσει και να μάθει κάτι ωφέλιμο. Σκέφτηκε, βρε, ευκαιρία να ωφεληθούμε. Πάει λοιπόν και λέει στον γέροντα, γέροντα, έτσι και έτσι, είναι ευλογημένο να πάω να ωφεληθώ. Ο γέροντας για λίγο τον κοίταξε στα μάτια και κατόπιν του είπε «Άμα θέλεις, πήγαινε». Σαν αετός υπόπτερο έτρεξε ο πατήρ Χαράλαμος προς τον διδάσκαλο σε εισαγωγικά. Μόλις επέστρεψε με πρόσωπο φωτεινό, λέει κατενθουσιασμένος το γέροντα «Γέροντα, πολύ ωφελήθηκα, πράγματι είναι θεοφόρος». Ο γέροντας κούνισε λίγο το κεφάλι του και είπε «Απόψε μετά την αγρυπνία να περάσεις από το κελί μου». Πράγματι το βράδυ μετά την αγρυπνία κατά την εντολή πήγε να δει τον γέροντα. Αλλά αυτήν την φορά ήρθε σκυθροπός και με κατεβασμένο το κεφάλι. Για πες μου Πώς πήγε απόψε η αγρυπνία. Αχ γέροντα μου. Απόψε όλο σκοτισμό και αμέλεια είχα. Μα εσύ χθε είπε, ότι γνώρισες έναν θεοφόρο πνευματικό και τη νύχτα δεν πήγε καλά η προσευχή. Ναι γέροντα δεν πήγε καλά και δεν ξέρω γιατί. Να σου πω εγώ το γιατί. Κάθισε κοντά μου τόσο καιρό. Σ' έκαμα μοναχό. Σ' έκαμα παπά. Κατάλαβες ωφέλεια από τον γέροντά σου. Ναι γέροντα. Πολύ ωφέλεια. Ε, λοιπόν, ο υποτακτικός που έχει γέροντα και αναπάβεται κοντά του δεν έχει δικαίωμα να πάει σε άλλον πνευματικό. Είναι σαν να κόβει την εμπιστοσύνη του σ' αυτόν που τον ανέθεσε ο Θεός λίγο πολύ είναι σαν πνευματική μυχεία. και ομολογούσε κατόπιν ο πατήρ Χαράλαμπος πως γι' αυτό το στραβοπάτημα έφαγε δύο-τρεις βραδιές κανόνα από τον Θεό αλλά μετά ξαναβρήκε την τάξη του ο γέροντας είχε πει στο παπαχαράλαμπο να τραβάει κομποσχίνια στην ακρυπνία του άγνωστο για ποιο λόγο δεν τον δίδαξε από την αρχή να ρυθμίσει την ευχή με την αναπνοή του όπως δίδασκε τους άλλους. Μετά επτά οκτώ χρόνια μαζί του μία ημέρα του λέει ο γέροντας Από τώρα και στο εξής θα κάνεις νοερά προσευχή με εισπνοή και πνοή. Θα λέγεις Κύριε Ιησού Χριστέ στην εισπνοή ελέησον με την εκπνοή. Μόλις θα το κάνεις τέσσερις-πέντε φορές θα αισθανθείς μέσα στην καρδιά σου έναν οξύ πόνο σαν απομαχαίρι. Μη τυχόν και φοβηθεί. Θα πονάς, θα σπαρταράς, θα φωνάζεις. Θα σου φαίνεται ότι έσπασε η καρδιά σου. Έτσι αντιδρά ο διάβολος. Συνέχισε. Θα περάσει αυτός ο πόνος. Θα βαστάξει δύο-τρία λεπτά το πολύ ένα τέταρτο. Να είναι ευλογημένο. Ο ίδιος ο Παπαχαράραμπος διηγήθηκε τι ακριβώς του συνέβη. Το βράδυ άρχισα να κάνω προσευχή όπως μου είπε ο Έκανε Έκανα αρχικώς μια αυτοσχέδια προσευχή και μετά αντί η κάθισα και άρχισα νοερά καρδιακή προσευχή με εισπνοή και εκπνοή. Δεν πρόλαβα να κάνω πέντε φορέ και ανάτομα χέρι, που είπε ο Γέροντα, ένα δυνατό πόνο, άρχισα να ιδρώνω αλλά συνέχισα την ευχή με εισπνοή και εκπνοή. Αυτό κράτησε περίπου ένα τέταρτο, και κατόπιν έφυγε ο πόνο και η δυσκολία. Ένιωσα να ανοίγουν τα πνευμόνια μου και να θέλω να ρουφίξω όλον τον αέρα. Αυτή η κατάσταση κράτησε περίπου δύο ώρες. Ο γέροντας κατόπιν μου είπε «Όταν θα σταματά αυτή η κατάσταση, αμέσως μετά να συγκεντρώνει το νου σου μέσα στην καρδιά». Όταν έφυγε ο δυνατός πόνος από την καρδιά μου, αισθάνθηκα αμέσως ειρήνη, γαλήνη και πολύ γλυκίτητα. Ήλθε ανέκφραστος μακαριώτης. Τότε διψάει η ψυχή σου να λέγεις την ευχή «Κύριε σου Χριστέ, ελέησον Εκτό Εκτός αυτού η προσευχή έλεγε τον Νοερά πολύ γρήγορα, δηλαδή δύο φορές ολόκληρη ευχή σε κάθε δευτερόλεπτο. Ο πατήρ Χαράναμπος με την απλή και άδολη καρδιά του και την απόλυτη υπακοή του, Σύντομα αναδείχθηκε μεγάλος εργάτης της νοεράς προσευχής με πολλές θεωρίες. Αυτήν την προσευχή, διηγεί το ίδιος, τη συνέχισα ένα-δύο χρόνια. Λέγοντας έτσι την ευχή, δηλαδή κάνοντας καρδιακή προσευχή με εισπνοή και εκπνοή, άρχισα να έχω πολλές αλλοιώσεις χάρητος. Είχα πολλές καταστάσεις εν ώρα καρδιακής προσευχής, μία εκ των οποίων ήταν και εκείνη η ανέκφραστος μακαριώτης από την ένωση νοός και καρδίας. Χωρούσε ο μέσα του όλα τα πράγματα. Αισθανόμουν πως ο Θεός όλα τα κτίσματα τα έκανε για τον άνθρωπο. Και όταν θυμήθηκα ότι και τον εαυτόν του έδωσε και ότι εμείς δεν έχουμε τίποτε δεν μπόρεσε να βαστάξω. Έπεσα κάτω και έκλεγα όταν αισθάνθηκα πως και τον εαυτόν του έδωσε και τον δίδει για να μας ενώσει μαζί του παρόλο που εμείς δεν έχουμε τίποτε καλό επάνω μας. Άλλοτε πάλι, συνεχίζει ο πατρήρχα Άλαμπος, την παρουσία του Θεού και το πώς ένιωσα δεν περιγράφεται. Ένας έρωτας ανέκφραστος και μία ανίποτη αγάπη πνευματικές καταστάσεις που δεν μπορεί να αντέξεις και πέφτεις κάτω. Αν κρατούσε η αίσθηση της θεια παρουσιας Παρουσίας περισσότερο από ένα-δύο λεπτά θα πέθαινα. Δεν αντέχει το ανθρώπινο σκεύος. Θα πέθαινα από την πολλή αγάπη, από την γλυκύτητα την μακαριότητα από τον πολύ έρωτα για τον Χριστό. Πέφτει κάτω ο προσευχόμενος και τίποτε άλλο δε λέει παρά μόνο «Σώσε με» φωνάζει «διότι θα πεθάνει αν κρατήσει λίγο ακόμη». Μετά όταν υποχώρησε επί τρει ώρες περίπου ελέγεται η ευχή και άφθονα δα... τα δάκρυα έτρεχαν. Και πολλές φορές από τότε ενθυμούμενος την κατάσταση εκείνης της χάριτος, όπου αισθάνθηκα δίπλα μου, μπροστά μου, την παρουσία του Θεού, μου έρχονται τα δάκρυα και προσευχή συνεχής. Κάναμε πολλές ώρες προσευχή τότε που ήμασταν κοντά στον γέροντα Ιωσήφ, αλλά και στα πρώτα χρόνια μετά την κίνησή του. Και ήταν πλημμύρα η που μου έδινε ο Κύριος διευχών του γέροντό μου, διότι έκαμα ένα προσευχή μέχρι και δέκα ώρες όρθιος. Όταν με πολεμούσε ο διάβολος, με πολλή κούραση και αμέλεια, αισθανόμουν άσχημα και έλεγα στον εαυτό μου «Άρρωστος δεν είσαι, έφαγες, ήπιας, λοιπόν, εδώ θα αγωνιστείς, θα πεθάνεις εδώ προσευχόμενος». Δεν υποχωρούσα και με τα λίγη ώρα ήρχεται τόση παράκληση. Τέτοια ειρήνη και μακαριότης που επί τέσσερι ώρες νόμιζα ότι δεν πατούσα στη γη και ότι οι τέσσερες αυτές ώρες ήσαν δέκα λεπτά. Την εποχή εκείνη είχα πολλές καταστάσεις. Ο Θεός μου είχε δώσει πολύ χάρη. Εδώ αγαπητοί Ακροατέ, τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Πρώτο ο Θεός θα ακούσουμε τον πατέρα Χαράλαμπο και στην επόμενη μας εκπομπή να διηγείται για τις πνευματικές καταστάσεις που ζούσε στη μικρά Γιάννα